Θέλω μια τετραετία για να δείτε πως θα αλλάξει η Ελλάδα. Μια τετραετία θέλω. Αλλά ξέρετε περισσότερο, ο τελικός λάος πεινάει. Θέλω τον Έλληνα κορτάτο. Αναφέρατε πριν αυτές τις... Ε, ότι Γι' αυτό και υπάρχει διάρροιο... Θέλω μια τετραετία για να δείτε πως θα αλλάξει η Ελλάδα. Μια τετραετία θέλω. Ποιο είναι αυτό που θέλει τετραετία. Ένα, Κυριάκο είναι και αυτό. Κυριάκο και αυτό. Εδώ πήρε άλλο Κυριάκο, να μου πάρει και αυτό. Γιατί όλοι οι κυριάκι να πάρουν από μια τετραετία, είναι ο Κυριακό Βελόπουλο, ο οποίο, σαν τον άλλον που ήταν στην ανήτα Πάνια, το θέλει το θέλει πολύ. Τι είναι τετραετία η σαγά μου, <laughs> <ουλκιά. laughs> έχουμε πετάξει που έχουν πετάξει καμώσει από το. Θα πετάξουμε άλλη μία. Άλλη, μία. άλλη μία, Γιατί και όχι ο Ελλέκομορφε. Κοίτακι έχουν γίνει προτηποίηση. Και γιατί δεν δώσαμε στο λευμένη και μία που ήθελε. Και αυτό και ο καρατζέρι θέλει. Θέλει τετραετία. Και ο Λεβέτης Γιατί ήταν είχε... κόμμα διακυβέρνηση και κυβερνήσεων. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όχι στα... συνεργασιών. Μα είχε και στελέχη, όχι αστεία. Καλά. Ένα και ένα. Άμα το σκεφτεί, είναι το μόνο κόμμα που έχει βγάλει τόσα αστέρια. Πραγματικά. Στα... Και ο αρχηγό είναι στα... Στα... Στα... Ζήτητα. στα ζήτητα. Ναι, αλλά έκανε δουλειά όμω. Έβγαλε. Έκανε, έκανε δουλειά και κάθε δουλειά όπω ξέρουμε καλό είναι να πληρώνεται καλά. Να κλείσουμε αυτό το θέμα. Επειδή γεννά προσδοκία, γι' αυτό ξεκίνησα με τον Βελόπουλο. Ενώ και στην Αθήνα, στο κέντρο, έχει ένα συλλαλητήρο που έχει κάτι. Επισόδια Επισόδια τώρα, σε αυτά. εντάξει Δεν ναι. είναι ασυνόμοι αυτοί που βλέπετε Φύλακες πανεπιστημίων δεν Όχι, είναι τώρα δεν είναι, ακόμη. Α, <laughs> δεν, είναι. δεν είναι ακόμη Πάμε να κλείσουμε αυτή την τετραετία Γιατί δημιουργεί προσδοκία και ελπίδα στον κόσμο Ότι ο Βελόπουλος θέλει τετραετία Να το φανταστούμε λίγο ότι ο Βελόπουλος Ά, θα είναι πρωθυπουργό. Οπότε να κλείσει αυτό Και να πάμε μετά στα μίζερα της επικαιρότητα. Ε, λέω, δώστε μου μια τετραετία και να δείτε πώ μπορούμε να αλλάξουμε την πατρίδα. Κύριε Πρόεδρε, σα ευχαριστώ για την κουβέντα που είχα Τέσσερα χρόνια ζητάμε τέσσερα τετραετία. Μια τετραετία για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Τίποτα άλλο. Μια τετραετία θέλουμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μια τετραετία. Θα αλλάξει η Ελλάδα μέσα σε μια τετραετία. Ναι. Ό,τι αλλαγέ δεν, δεν είναι θα τόσα χρόνια. Έχει... Δεν το κάνω γιατί έχει το know-how. Ναι. Καλά, καταρχά, δεν εξετάζουμε και κάποια πράγματα. Πρώτον, μπορεί να έχει δικό χάπη. Ναι. Ποιο, δεν ξέρει. Το εκλογικό. Το ναι. εκλογικό ναι. Κάτι. Θα το πίνει ο κόσμο και ναι. θα τα βλέπει όλα ωραία. Το τετραετόν, κάτι τέτοιο. Ναι. Δεύτερον, μπορεί. Το αλλακτικό. Μπορεί, μπορεί, μπορεί. Ή το διαλλακτικό. Ή μπορεί κάτι που επίση δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Μπορεί να έχει κάποια συγκεκριμένη επιστολή του ίσου χειρόγραφα. Σί... Πρωτότυπη που να του λέει βγαίνει τα εκλογέ μια τετραετία και θα με εγώ που πάμε. Σίγουρα, σίγουρα. Κάτι. Τώρα που είπαμε για το ΧΑΠ, η ΧΑΠ δεν έχει, αλλά έκανε προτάσει στην ίδια εκπομπή που εμφανίστηκε για το πώ οι Έλληνε θα δουν αλλιώ τα πράγματα. Θα έκανα το εξή, απλό. Μέχρι το μεσημέρι θα λειτουργούσαν τα σχολεία mm -hmm. και το απόγευμα για 4,5 ώρε να ανοίξουν τα μαγαζιά. Με κλικ, εγώ παράδοση εκτό. Πρέπει η κυβέρνηση να ανοίξει την αγορά. Τέσσερι ώρε το απόγευμα, τέσσερι ώρε. Τα σχολεία να λειτουργούν μέχρι το μεσημέρι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πρώτο, μεσημέρι, βράδυ, τα σχολεία ανοιχτά. Μέχρι το μεσημέρι κατέστε τα ανοιχτά. Μετά. Πάντα μπατάκια σπίτι, και οι άλλοι μπορούν να βγουν να πάνε να πάρουν καταθλιπτικά, αντικαταληπτικά, χάπια ρεμιστικά, κοκαίνη. Νηδέ. Mm -hmm. Έχει πρόταση. Α. Α. Γιατί σου λέει που θα βρει κοκαίνη. Και πώς θα περάσουν τέσσερα χρόνια. <laughs> Απόγευμα. <laughs> Απόγευμα, όχι πρωί. <laughs> Τι απάντησε. Από ό,τι τετραετία. Έχει προτάσει στο Βελόπουλο. Τρυπάρει από την αρχή <laughs> τη <τετραετίας laughs> <και φεύγει laughs> τετραετία. Και πέφτει μετά μονο, μονορόφι. Μονοτήτα. Τετραετία. Hey. Ποτέ πέρασε. Συλλέγω. <laughs> <Ξηλέ. laughs> Άλλο ένα για τετραετία <laughs> έχει. Θα, θα πάει. Όχι αυτό ρε. αυτό είναι σαν σκύπ. <laughs> και θα πάει κατευθείαν. <laughs> Οπότε να. Οι λύσει. Θέλω να πω. Κατατίθεται στο δημόσιο διάλογο προτάσει. καλέ είναι το, το brain gain που <χ> πρέπει <χ> να, δηλαδή, να γίνει στη χώρα. Αλλά γιατί τέτοια μυαλά χάνονται, φεύγουν έξω. Δεν ο Βελόπουλο δεν θα υποστηρίξει. Μια, θα φύγει. Τον είδε παρά να το χάσουμε στην Ευρωβουλή. Ποιον. Το Βελόπουλο. Ευτυχώ όμω. Που... Δεν τον χάσαμε, δεν τον χάσαμε. Ναι, Οπότε... όχι αυτό. Ευτυχώ για να έχουμε και τα χάπια. Ένα εμβόλιο αύριο μεθαύριο τη Μοντέρνα πόσο. Δεν φτάνουνε. Α, τώρα που είπε εμβόλια, θα μείνουμε στα εμβόλια αφού τελειώσαμε με τα αισιόδοξα και το μέλλον, το φωτεινό που αν επιλέξουμε Βελόπουλο θα έχουμε μια τετραετία αν που θα αλλάξει μόνη Αν οριμάσει οι συνθήκε και αν οριμάσει και ο κόσμο και λυπίζω, Ο κόσμο, εδώ είναι ο κόσμο. Οι συνθήκε είναι για άλλο κόμμα. Εδώ Α. είναι ο κόσμο. Αν είναι ανόριμε λοιπόν οι συνθήκε, <laughs> θα βγάλουμε και το Βελόπουλο. Θα τον βγάλουμε έτσι όπως πάει γιατί όχι ε, Να πρέπει να στα εμβόλια Διότι σύμφωνα με εκείνε της διαφάνειωσης του Κικίλια Έπρεπε Φέρα. να είχαμε εμβολιαστεί δύο εκατομμύρια άνθρωποι Τώρα ή τώρα, στο ρόλο θα καρφωμένο Ναι με βελόνες όλοι με σύριγγες, φιλέ, ναι, με όλοι, με σύριγγες. Φιλέ, Δεν εμβοδόθηκαν τσάμπα φιλέ, και διαφάνειες <laughs> <πάνε, laughs> Έχει διάφορα αυτός διά, Γιατί πάνε. ψηλέ <laughs> <laughs> Γιατί είναι η χάρτο αυτός Είναι <laughs> χαμηλά Τους βλέπει όλου ψηλά Ε, τα εμβόλια, σύμφωνα με τις διαφάνειε και εκείνη την πολύ ωραία συνέντευξη του Κικίλια, θα είχαν γίνει εκατομμύρια τα oh, χαμός. εμβολιαστικά κέντρα. με εκείνη την κλεμμένη διαφημίση από τα έψιμα. Ναι, ναι, τα... ναι, μπράβο, ναι, όλα αυτά. Το, το, ήταν... το, το, το καραγκιόζηλικι που είχε Αυτό. γίνει εκεί. Δεν έγινε από αυτό. Όλο αυτό, τι διαφάνειε τι είχαμε, το πιάτο, όλα, όλα δεν τέχη, είχαμε τα εμβόλια. Λείπουν κάποια εμβόλια <laughs> και κάποιε σύρικε και κάτι, κάτι νοσηλευτέ. <laughs> Γενικώ όλα τα άλλα ήταν στη θέση του. Οι διαφάνειε τελικά βρεθήκαν οι σωστέ. Ο υπουργό ήταν εκεί, δεν έφυγε από τη θέση του. Δεν είχε νόημα ανασχυματίσαν... αυτό <laughs> έχει δώσει 10 συνεντεύξει από τότε και η κυρία. Δεν τον έχει ρωτήσει κανεί. Για τον αυτή η παπάντζα, τι έγινε, όλο αυτό που είχατε παρουσιάσει εκεί. Και βγαίνει ο Μιτσοτάκη προχθέ και λέει άλλα νούμερα. Είπε ότι θα είναι και μέχρι στιγμής είναι διαφορετικά για τα δεν λέει. Λέει ο παπάτσα για τον ρωτάει. Λέει ρωτάει ο αντίθετο. Δεν το λέει ο δημοσιογράφος όμως ο ο σου είπε ότι παραβλέψατε τους Όχι. Όχι. δεν, τους δεν, δεν λέει, ένα ένας. λέει ένα ψέμα ο Λέει ένα ο Κάπου εκεί υπάρχει μια αλήθεια, Αλλά η Στη λίστα πέτσα. Στη λίστα πέτσα. Τακτοποιήθηκε η ανάγκη. Ναι, αλλά οι ανάγκες... Οι... Δεν είναι. Οι επιθυμίες μας γίνονται αυτή... Αυτή... ανάγκες. Δεν είναι. Αυτή πνίγηκε με κάποια ευρώ. Βγαίνει λοιπόν ο Κικίλιας προχθές στη συνέντευξη που έκλαψε. <σχ> το βράδυ είχαμε και συγκινήσεις. γιατί πρέπει να το πούμε, εντάξει. Γιατί έκλαψε. <σχ> Όταν έκλαψε ο... Κικίλιας. Ναι, αυτό ακριβώ. Mm -hmm. Βγαίνει λοιπόν και θα ακούσουμε ακριβώ τη λέει γιατί είπε διαφορετικά πράγματα. Αν είναι δυνατόν να πρωθυπουργό του Κικίλια. Ναι, ξεκινάμε. Αυτό έχει. Μην έχουμε νεολεβέρι. Είπε άλλο ένα, άλλο άλλο. Μην έχουμε νέο Λεβέρι, δεν θέλω Και κλαίμε το παραμικρότερο. Α μην αρχίσει ο Κικίλια τέτοια. Αυτή η κυβέρνηση έχουμε χορτάσει κλάματα. Οπικραμένο στη Βουλή, ο Τσιόδρα στην Ενημέρωση, ο Μποκθάνο Πασκάλ στα μέσα. Παλιότερα, παλιότερα. Ναι, ναι, ναι. το 2015 ήταν ο. Τι ο σημασία και τι είπα, ήταν αλλού τότε, ήταν δημοσιογράφο. Ήταν αλλιώ είναι αλλιώ. Συνάδελφοι. Όχι, δα, όταν κάνει λειτουργήμα, ξεκινήσει κάποιο. Μπαίνει μέσα ανάμψη. σε ένα δημοσιογραφικό χώρο, δεν σε πιάνουν κλάματα με αυτό που βλέπει. Εγώ τώρα, μόλι μπήκα στο στούνιο, <laughs> Μέπιασε. Με, με το χάλαρι. <laughs> Όχι, στην Αλαζονία. Επειδή είδε τον Πογδάνο, δάκρυσε. Βλέπει τον Πογδάνο και δακρύζει. Είσαι πολύ ευσυγκίνητη. Επειδή <laughs> μοιάζει με φεγγάρι. Βλέπει το φεγγάρι και δακρύζει. Αυτό είναι. Εισεύδε στόχα. Εντάξει, Νίκη, η τελευταία πανησίρνο του χρόνου προχθέ. Όλα τα ξέρει. Μάλιστα, κομμωτήριο κανονικό. Έτσι, ξέρω, Μανσέλνο, δεν ξέρω δεν Λέγαμε για τον Κικίλια λοιπόν. Α, νόμιζα για το σημάδι του ν' Λέγαμε Πέμπτη κανονικά. Έχει μπει Πέμπτη πρώτη ή πρώτη πέμπτη. πέμπτη του χρόνου. Πρέπει να γιορτάσουμε. Μπράβο. Δύο-τρει Πέμπτε που δεν έχω συγκεντρωμένα <laughs> <σισορευμένες> <laughs> που δεν γίνεται. Να χαλαρά, χαλαρά, Δεν χαλαρά. Μπορώ. Βγαίνει ο Κικίλιας, λοιπόν το βράδυ που έκλαψε και μετράει τι και το θα έχουμε της Pfizer και θα έχουμε περίπου 320-330 χιλιάδες εμβόλια της Moderna και είναι δύο εταιρείες. Λοιπόν, ένα εκατομμύριο τρακόσια χιλιάδε τη Φάιζερ mm -hmm. και 300, 300 βάζω χοντρικά τη Μοντέρνα κάνει ένα εξακόσια. Είναι δύο εταιρείε. Δύο μην νομίζετε ότι, ότι okay. Pfizer και Moderna είναι μία. Ένα εκατομμύριο 600 εμβόλια. 101 εμβόλια. Και 10. Όχι, yeah. μην τον μπερδεύει. Ένα, επειδή έχουμε άλλου αριθμού. Ένα εκατομμύριο 600 εμβόλια, Ωραία. είπε 600. ο Κιχύλιας μέχρι το Μάρτιο. Ωραία. Από τώρα μέχρι το Μάρτιο τρει μήνε. Σύνολο. Εμβόλιο, όμως, Εμβόλιο. Θα άλλο, Ο Κυριακός. Θα έχουμε στο πρώτο 4 εκατομμύρια δώσει, 4 εκατομμύρια δόσεις θα έχουμε μέχρι τα τέλη μαρτυρα θα μπορούμε να έχουμε εμβολιάσει κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτε μας. Κοντά στα 2 εκατομμύρια συμπολίτε μας. Ο ένας λέει 2 εκατομμύρια συμπολίτε θα έχουν εμβολιαστεί με τα 4 εκατομμύρια γιατί είναι τα μισά, είναι, είναι τα διπλά. διπλά. Δόση. Ναι, ναι. και ο άλλος λέει 160 εμβόλια που σημαίνει 800.000. Ο ένας λέει δηλαδή στο πρώτο τρίμνη. 80.0 εμβολιασμένοι ναι. και ο άλλο λέει 2 εκατομμύρια εμβολιασμένοι. Ναι. Ο ένας είναι ο πρωθυπουργό τη και ο άλλο είναι ο υπουργό Αρμόδιος τα Λένε πόδια. την ίδια περίοδο, χρονική την περίοδο. Ίδια, την ίδια τρίμηνο. Μάρτιο. Ε, ναι, Να, μέχρι, ναι. Μάρτιο. Να. Να. μέχρι Μάρτιο. Το είπαμε. Μέχρι Μάρτιο το λέει. Και ό, το πρώτο τρίμηνο λέει ο μέχρι Μάρτιο λέει ο άλλο. Σχετική είναι. Οι αριθμοί αλλάζουν. Τι αλλάζουνε, Έτσι έχουμε πάει από την αρχή τη πανδημία, δεν έλεγα. Τι... παιδί μου, 9.000 εμβόλια πρωτοχρονιά και θέλουν να τη φιέστα. Καλά, είναι δύο κυβότια ήρθαν. Δύο κυβότια. Δηλαδή, Θέλω να πω. κρασιά να για το ρεβεγιόν πολλά θα ε, Τι να κάνουμε, μην πάρεις, κρασιά, πάρε που είναι πιο χρήσιμο. Καλά, δεν Τι κρασί βλακί θα να Που είναι πιο σαφέ, είναι ο αριθμό των εμβολίων Πώ θα έχουμε ο εμβολιασμένο μάλλον. Θα περάσει εκεί. έτσι, αν βγει άλλο και πει 3 εκατομμύρια, Άλλος πει ενδιάμεση. Δεν θα ρωτήσει κανείς κανένα. Δεν θα ρωτήσει, κανεί Λε και οι δημοσιογράφοι που του παίρνουν συνέδευση. Το η αυτό. η ζωή ξεκινάει και αρχίζει Πάμε. την ώρα τη συνέντευξη μόνο ε, ναι. για μια ώρα. Ε, ναι. Ούτε πριν ούτε μετά ε, ούτε σύνδεση, ούτε ερώτηση ούτε συνδυαστικέ ερωτήσει. Το follow-up που λέμε, είπατε τότε. follow-up. Υψηλογινώτουσαν αυτά μέχρι δεν πρόσφατα. Δεν γνώριζαν. Εδώ είναι με χαρτί έτοιμη, τέτοια. σα είχα πει ότι θα δώσω. Ναι, εκεί να την απάντηση. Από την προσημφωνημένη ερώτηση. Έτσι λοιπόν γίνονται. Ούτε στο... για τολμαδάκια μάθαμε, ούτε τίποτα. Δεν ναι. Ναι. είχαμε ναι. τολμαδάκια. Δεν είχαμε <laughs> <μάθαμε> <laughs> αυτή τη φορά τολμαδάκια. Ναι, εντάξει. Μάθαμε κάποτε. Μάθα. Ε, κάθε μέρα δεν Οι, δει, πλάκα, το έχει... Πάμε αγρίνιο. να πάμε αγρίνιο. Καλά, δεν θα το Ναι. Είναι ένα ιερέα εκεί που κοινωνεί όλε τι μέρε των Χριστουγέννων. Όλου. Μόλι που έχουμε πυρετό σε κοινωνάει Μετά είναι αυτοί που δεν έχουν πυρετό Σε κοινωνάει, κοινωνάει και αυτού. Με το ίδιο κουτάλι. Το... Λαβίδα. Λαβίδα. Λαβί... Λόκα. Κουτάλι. κουτάλι. Κουτάλι Τη σούπα είναι. Ηθιακή κοινωνία. Αμά για να περάσει πιο γρήγορα. Αμά είναι για χόρτα. <laughs> όχι, όχι. Έτσι λοιπόν. Μπορώ να έχω γονίτσα. <laughs> ε, <laughs> τι είναι, μπακλαβάς. Μπακλαβάς. γονίτσα. Την βάζει μέσα τέτοια. <laughs> <μπακλαβάς. laughs> <laughs> <laughs> τι να βάλει. Το ψωμί του. Όχι, Άσχετο, τελείω Η κοινωνία καλά. δεν έχει μέσα πρόσφορο Έχει, ρε παιδί, μα, δεν βάζει. Το Τι oh, είναι αυτό, Τι είναι ευχαριστή. Άμα δεν κάνει παπάρα καλή <laughs> μέσα στο κρασί, Να ρουφίξει, Σφουγγάρι! Μου <laughs> <laughs> λέει και ο Σαμαρά. Σφουγγάρι! Είναι ψαρόσουπα. Όχι ψαρόσουπα. Πρέπει να σε πιάσει, να κρατήσει <laughs> το σφουγγάρι μέσα, να πλώσει μετά. Δεν είναι να μην πεινά, είναι για να περνάει. Φτιάει η κοινωνία, είναι σαν τα fast food. Πεινά σε μία ώρα. Πεινά σε. Δεν είναι. Ευτυχώ που δίνει και στην έξοδο εκείνη το τετράγωνο. Λοιπόν, όλο αυτό. Αφελό τετράγωνο. Το βάζει στο φάκο μέσα για να στάξει, να μείνει εκεί. Ο Ιδραία τα περιγράφει. Για να πάρουμε δύναμη, θα ήθελα να σας ανακοινώσω κάτι που το έζησα προσωπικά και είναι δικό μου τεστ. Πριν κάποιο καιρό, πλησιάζοντα τα Χριστούγεννα, με πήρε μια πολύ ευλογημένη οικογένεια. «Πάτερ, είμαστε στο μέσο, εμείς είμαστε με πυρετό οι δύο, αλλά ήπια, όμως έχω ανάγκη να πάρω τον Χριστό». Τους κοινώνησα. Κατέλησα με το ίδιο το Άγιο με τη Λαβίδα. Ήρθε κι άλλος μετά, άλλη μέρα και την Κυριακή. Άλλο, δεν είχα σύμπτωμα, αλλά έπρεπε να το διαφυλάξω. Και χαίρομαι που είναι και ο γιατρό, που την Κυριακή μου έκανε το τεστ. Και είναι όλα καθαρά. Μια απόδειξη ότι η θεακή κοινωνία δεν μεταβιβάζει. Γιατί είναι χρηστό. Και είναι δικό μου τεστ. Είναι δικό του τεστ. Τι είπε. <laughs> Ότι κοινωνούσε, α μείνουμε στο, αυτό. Είπε... Τους σε αυτό. Ότι του κοινωνούσε όλου στη σειρά. Είτε είχαν πυρετό, είτε δεν είχαν γιατί ήταν μια άγια οικογένεια που λέει θέλουμε να κοινωνήσουμε. Έχουμε πυρετό. Ελάτε κι εσείς Όχι, δεν πα. τώρα. Όχι. Δεν είναι. Όχι. επιστημονικά τώρα. Εθνικό τεστ λέει ο άνθρωπο. Πώς... Χριστόκ το είπε. Όχι, δεν το άκουσα. Α, α, αυτό, θέλω Χριστό, λέει. τι είπε. Ναι, θέλω Χριστό. Θέλω Χριστό. Α. Αυτό ναι, το είπε. Όχι, σε σκουλάκια. Δεν ξέρω. Σε <laughs> βαζάκια. Δεν ξέρω, ε, το θέμα είναι ότι κοινωνούσαν όλες στη σειρά Φιλέ, <laughs> έχεις λίγο χριστό να κάνω <laughs> <πάει. Στο> μετομ... <laughs> Δεν είναι, είναι και ένα καλαμάκι, ναι <laughs> Σήκω πάνω <laughs> να τις βλέπεις, σαν κι αλλιώς ψηλέ και ψηλέ <laughs> ναι. Λοιπόν, η συγκινητική στιγμή της εβδομάδας Είναι, είναι έξω αυτό ο παπά. Είναι έξω, κανονικά. Δεν είναι εμπορικό. Δεν το έχει ασκηθεί τίποτα τώρα. Όχι, ελεύθερο. Με του οκουορεί με αυτού δεν έχει θέμα. Όχι. Φοιτητέ πήγαν να φανώ είναι. Τώρα, είναι. Ξέρει τώρα δακρυγόνα πριν. Ναι. Κανονικά έπεσαν δακρυγόνα. Το ωραίο είναι που τα μάτια είναι αστακή όπω ξέρουμε. Ναι. Τη μέρα είναι οι μπαλούρδοι όλοι αυτοί. Οι φοιτητέ με τα ρούχα του απλά ναι. κρατάνε ένα φανώ, ένα που φάνε κτλ. Και πάει τώρα το. Το αν ανδρώνει το λιγότερο. Και χτυπάνε, φεύγαν ενώ οπισθοχωρούσαν οι φοιτητέ και βλάγανε από πίσω. Από πίσω τους με φοιτητές, τα κλότ. Πλάτε, κεφάλια από πίσω. Και αν αναρωτιέστε γιατί. Ούτε έγινε, καν έ... σε μάχη να πει ότι. Όχι, όχι, την έπεσε ρε παιδί, μου κλακωνόμασταν και χτύπησα. Μα αυτοί οι φοιτητέ αύριο θα ξαναβγούν. Πρώτα απ' προκαταβολικά σέρω, ξύλο. Όχι, δεν πειράζει για να ξέρουν στη δυσκολία να φοβούνται. Εμβόλια δεν έχουμε, ξύλο έχουμε όμω. Αυτό που να το σωστά. Σε αυτό το τόπο το ξύλο δίδεται έτσι κι εμάζου. και τώρα θα βάλει κι άλλους. Δεν θα πάρεις τώρα. Όχι τώρα. Πάτσου τι να τις κάνεις νεοσηλευτές. Αφού θα τελειώσουν. Α, σε πού λέει. αν θες μια καστροκόπηση, κολονοσκόπηση, έχει το γκλόπ. Την κάνεις το δουλειάσου. Μπορείς να την κάνει ο αστυνομικός. Ναι, καλά. Και όσου λέει και μετά παίρνεις 10 λεπτά. Και έχω γύρω από το να πείτε. Η συγκέντρωση των φοιτητών, προφανώς, των φοιτητών έγινε επειδή ανακοίν με την Κεραμέως, ο Χρυσοχοήτης, Υπουργός Δημόσιας Τάξης, ναι. την αστυνομία μέσα στα η <ημ>, υπουργό Προστασίας και του φοιτητή τώρα. Και του ναι, mm. πολύ. Πολύ προστασία, Και ανακοίνωσαν όλο αυτό το σώμα, στο οποίο, με το οποίο διαφωνούν και οι Πριτάνεις. <σκόλυγω> διαφωνούν, mm. παρ' αυτά, θα το επιβάλλει αυτή Μα η κυβέρνηση. Ναι, Γιατί όταν είναι για, okay, μπορεί. Μπορεί. για, για, για το χοροφύλακα, η δεξιά... Το, ε, ξέρει πώ να το κάνει και ενεργοποιεί το σπουδαστικό τη ασφάλεια που υπήρχε παλιά. Και όταν είναι για, Ό, είναι για συντήρηση, μια χαρά θα γίνει. Θα προσλάβει δόρου φέτια τώρα, θα προσλάβει αστυνομικού μέσα στα πανεπιστήμια. Κολλά, θα δει ο Ποτσέπη, θα πάει σύννεφο. Ο <laughs> αγάπη <laughs> <μόνο>. <laughs> Τέ, <τέτοι. laughs> Το τι πρόβλημα έχει να δημιουργηθεί, το τι κίνδυνη εγκυμονεί όλη αυτή η φάση που πάει να φτιάξει αυτό το αυταρχικό κράτο, που πάει να το βάλει και με στα πανεπιστήμια, θα το δούμε μπροστά μα γιατί θα είναι φάτσα φάτσα φοιτητέ με δεν βλέπουν τι έρχεται. Ε, δεν του ενδιαφέρουν, νομίζω. Α, Θέλουν εντάξει. να πάρουν τι ψήφου από το Ισραήλ και η σύγκρουση, σύγκρουση κοινό, που θα έρθει, η σύγκρουση που θα έρθει αυτή δεν, δεν, δεν προβλέπουν ή δεν τσουνιάζει. Δεν τους ενδιαφέρει. Ε, θα είναι άοπλοι. Δεν είναι ότι τώρα τίποτα. Θα έχουν όλε τι αρμοδιότητε τη Δεν θα έχουν πιστόλια. Δεν θα έχουν Έτσι κάτι σπρέιπι περιού και κάτι σπρέιπι. Θα έχουν εντάξει. Δεν σε σκοτώνει, αυτό θέλω να πω. Έχουμε διαδηλώσει σε αυτόν τον τόπο και κυρίω τον τελευταίο 1,5 χρόνο αστυνομία. Έχουμε πορείε αστυνομία. Έχουμε πανεπιστήμια. Αστυνομία. Έχουμε κόψουμε στο σπίτι αστυνομία. Παντού. Αστυνομία, κανονικά. Με όλα, για όλα η αστυνομία. Όχι για όλα. Όχι για δεν όλα. Έχουμε, τι για, για το σπίτι όλα. του παπά δεν είχαμε. Όχι, ναι, δεν έπιστε. Έπιστε. Εκεί δεν βγήκανε. Ήταν φοιτητή ο παπά. Όχι. Άμα ήταν φοιτητής φοιτητής, δεν θα ήταν φοιτητή. Δεν Δεν Δεν Σωστό και αυτό. Οπότε αυτό το σύνδρομο ότι όλα λύνονται με καταστολή. Πόσο πια θα το δούμε, Παντού η λογική χρυσοκοπήθη, ο σερήφη χρυσοκοπήθη, ο ματσό τύπο που βγαίνει Ποιος και λύνει ματσό, όλα τα ο θέματα. Ο Έτσι νομίζει. το άσπρο με τα δικά Έτσι τα νομίζει. Θέλω να πω ότι οι προφανώς υπάρχουν σε κάποια πανεπιστήμια του κέντρου, όχι σε όλα τα πανεπιστήμια της χώρα, κάποια θέματα. ασφάλειας υπάρχουν, μπαίνει, βγαίνει, όποιος θέλει που δεν είναι και της, ισχύουν αυτά. Αλλά αυτά τα θέματα που είναι κοινωνικής παθογένειας θέματα και εκπαιδευτική κοινότητας, πανεπιστημιακής, δεν λύνονται με την καταστολή. δεν μπορεί αυτό να το καταλάβει κάποιος το 2021. Ίσα ίσα με τις θετικές Μα προφανώς τώρα. θα γίνει εκεί τώρα όσοι πάνε αυτοί πανεπιστημιακή να είναι μέσα εκεί δεν θα περάσουν καλά το ξέρουμε τι θα γίνει. Χειρότερα θα γίνουν τα πράγματα. Θα τους μαζέψουν και θα τους εντάξουν μετά στην αστυνομία. Ναι. Αλλά θα έχουν γίνει προσλήψει και θα το έχουν παίξει αυτή η και τάξη και θα έχουν κάνει αυτά που θέλουν να κάνουν. Δεν ενδιαφέρει η ουσία του θέματος. Η αποδόμηση βέβαια των δημοσίων πανεπιστημίων θα συνεχιστεί και με αυτόν τον τρόπο. Προσωπικό δεν είναι. Και Για να γίνει όλα. Εξοπλισμού Εν σοφία να ποιηθούν να, να πάει προς εκεί που πρέπει να πάει με την ιδιωτική και εκπαίδευση και. Έχουμε ευθύνηση. προχωρήσει σαν ανθρωπότητα. Δεν λύνονται όλα με καταστολή. Δεν λύνονται όλο με καταστολή. Δηλαδή, δεν έχει διαβάσει τον ανασχηματισμό. Έχει μια αιμορραγία, βάζει ένα τσιρότο από κάτω. Ναι, προ το παρόν για κάποια στιγμή σταματάει το αίμα, αλλά από κάτω δουλεύει όλο αυτό. Δεν λύνονται αυτά τα θέματα τα κοινωνικά. Δεξιά, δεξιοί, δεν λύνονται έτσι αυτά τα θέματα. Μπορεί να χαίρονται κάποιοι ότι θα έχουν τον μπάτσο μέσα στο Πολυτεχνείο και κάτι θα γίνει. Και μάλιστα θα ελέγχεται αυτό ο μπάτσο όχι από την Βρυτανία. Από τον Ξοχοίδη. Θα παίρνει εντολέ όχι από τον Μπρίτανη που είναι ο διοικητή του Ιδρύματο, από άλλο φορέα χιλιόμετρα μακριά και με άλλη αντίληψη. Και προφανώ υποτίθεται τα πανεπιστήμια σε όλε τι χώρε του κόσμου είναι χώροι ελεύθερη διάδοση ιδεών, έρευνα, ανατροπή, περιέργεια να ψάξουν και το παραπάνω και την υπερβολή ακόμα. Και ήταν μια κατάκτηση αυτό τώρα. Και έρχονται όλοι αυτοί εδώ, η κυβέρνηση Μιτσοτάκη περίφημη και ο Χρυσοχοίδη, ο αρχή και. Ε, πάμε με ταχύτητα πίσω. Δεκαετία 50 και 60 όταν υπήρχε το σπουδαστικό που κυκλοφορούσαν μέσα σπουδαστέ οι πράκτορες Έτσι νομίζουν θα λύσουν και αυτό το θέμα. Γελασμένοι τρελά και ήδη από σήμερα βγήκανε και βγαίνουν και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, και με όλα αυτά πάνε τα κάνουν με κλειστά, έχει... Η με κλειστά πανεπιστήμια. Θα κλιμακώνουν το είναι και αυτή. Μελιστά πανεπιστήμια. βέβαια. Γιατί το καλοκαίρι δεν πήγαν το κάνουν με κλειστή βουλή. Και πόσα μέτρα έχουν περάσει μέτρα. με κλειστή βουλή ναι. για όλα τα είπα, θέματα. Ναι. Πάμε όμω στο συγκινητικό τη εβδομάδα. Τι είναι το κυκιόλια. Και ήταν ας, όταν είμαι. έκλαψε ο κυκίλισ. Οι Υπουργοί αλλάζουν ο μένει. Πάντω σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε ότι στο τελευταίο κομμάτι αν θέλετε μια κρίση και αυτή την κρίση την έχει χειριστεί ένα υπουργό και υπάρχουν αυτά τα αποτελέσματα. Λογικό είναι να παραμένει στη θέση του τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η μάχη και αυτή η κρίση. Πάντως είναι τιμή μου. Είναι τιμή μου. Και θέλω να σα πω ότι έχω δεθεί με αυτού του ανθρώπου. με τις νοσηλεύτριες, με του τραπεζοκόμους, με τις καθαρίστριες, με τους γιατρούς, με τους ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία, με τους διοικητικούς. Συγκλωστική. Συγκλωστική. Yeah. Ναι. Yeah. Yeah. Yeah. Ήταν και για εσά προσωπικά μια δύσκολη περίοδο αυτή που προηγήθηκε. Τι ποτέ να σε ευχαριστήσω, Έχουν υπάρξει συγκλονιστικοί yeah. και πρέκταση. Η δέσποι να και δάκρυσαν οι εικόνε. Εδώ δεν ήταν η εικόνα. Δάκρυσε η εικόνα του Κικίλια. Δάκρυσε η εικόνα του Κικίλια. Και του Κικίλια. Θαύμα. Και το ηρωνευόμαστε και το κοροϊδεύουμε. Προφανώς ένας άνθρωπος Όποιος άνθρωπος που είναι μέσα σε ένα θέμα όπως αυτό της πανδημίας να νιώθει εντάσει είναι λογικό ακόμη κι αν είσαι υπουργός, Ε, που τα βλέπει από πάνω τα πράγματα, πιο ψυχρά δηλαδή. Δεν αποκλείω εγώ το ενδεχόμενο. Ότι έμεινε τσίπα τώρα και θα συζητήσουμε αυτό. Άσε. Μας, Πιάνουμε τώρα. αυτό το ενδεχόμενο. Εγώ δεν αποκλείω. Δεν πιάνω κανένα ενδεχόμενο. Από, εγώ είμαι αλλιώ. Από κανέναν άνθρωπο να μπορεί να συγκινηθεί, να πιεστεί, να είναι δάκρυα πιεστικά. Να μπορεί πίεσης. να συγκινηθεί, να κοροϊδεύει τον κόσμο στα μάτια επειδή γύγει στην τηλεόραση, να κάνει το σόου. Άσε. Κάτσε να το ολοκληρώσω λίγο. Σε παρακαλώ. Σε... Αφήστε όχι, με δεν κύριε Παπασίδη. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο όντω να το βιώνει η βαριά, να είναι αποπίεση δάκρυα κτλ. Mm. Όμω, όταν είσαι σε τέτοια θέση ε, πρέπει να, να λύσεις θέματα Και έτσι εμπράκτο αποδεικνύεις την αγάπη σου, τον ενδιαφέρον σου Το νιάξιμό σου, την ευαισθησία σου για το θέμα Την ώρα που δεν ε, υπάρχουν νοσηλευτές Δεν έχουμε τα κρεβάτια που πρέπει Δεν έχουμε τα εμβολιαστικά κέντρα που πρέπει Δεν έχουμε τα εμβόλια που πρέπει ενώ τα έχεις προαναγγείλει διόπινες στον... Εγώ εκεί θα εκτιμούσα να δάκρυζε Όταν λέγεται το ψέμα για τα εμβόλια. Δεν Όταν έλεγε ότι έχουμε κάνει τόσε μέθενο δεν είχαμε. Όταν έλεγε ότι έχουμε δοκιμάσει με και δεν έχουμε. Το έχουμε τα 1118 τώρα. εμβολιαστικά κέντρα που θα πάνε στα νοσοκομεία. Που δεν θα γίνουν τελικά. δεν θα γίνουν τελικά. Αντού. Γιατί μπήκε ένα ρακούν και τα μαγάρισε. Ναι. Γι αυτό. Ένα μίνγκ να είναι και επίκεντρο. Και... Να, να το σφάξουμε. Ναι. Οπότε πάμε στι επόμενε διαφημίσει. Πάλι με ένα ηχητικό. Είναι το ίδιο ηχητικό του Κικίλια. Αλλά έχουμε βάλει μέσα γιατρού που περιγράφουν ακριβώ και αποδομούν τα δάκρυα του Κικίλια.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 Είναι τιμή μου. Δεν έχουμε ποδονάρια και φοράμε, αναγκαζόμαστε πολλέ φορέ να φοράμε μαύρε σακούλε σκουπιριών για ποδονάρια. Είναι τιμή μου. Τι μου. Και επίση έγιναν διακομιδές διασωρινωμένων στο νοσοκομείο τη Κορυνθού. Από το Νίκαιας, από τη Νίκαια, χρειάστηκε να μεταφερθούν αυτέ στη στη, στην τιμέ στη μονάδα εντατική θεραπεία στην Κόρυνθο. Και θέλω να σα πω ότι έχω δεθεί άρρηκτα με αυτού του ανθρώπου. Έπρεπε να ήμασταν προετοιμασμένοι και όχι μέσα σε μια. Μέσα σε ένα να χτίσουμε ένα νέο τμήμα, το οποίο δεν έχει το στοιχειώδη, δεν υπάρχει οξυγόνο. Έχω δεθεί άρρηκτα με αυτού του ανθρώπου. Με τι νοσηλεύτριε, με του τραπεζοκόμου, με τι καθαρίστριε, με του γιατρού. Έχει χαθεί η μπάλα με στο νοσοκομείο, δεν ξέρουν πού είναι πρώτο τα παιδιά. Κρεβάτια ανοίγουν, αλλά εργαζόμενοι δεν υπάρχουν τα στελεχώσουν. Και γίνονται ελάστικο οι λίγοι που μείνανε, γίνανε ελάστικο να γυρνάνε από κρεβάτι σε κρεβάτι. Με τι νοσηλεύτριε. Με του τραπεζοκόμους, με τις καθαρίστριες. Παρακαλάμε να πάρουμε νοσηλευτικό και σήμερα έχουμε λιγότερο από τον Ιανουάριο. Με τους γιατρούς. Εάν πάμε με το ρυθμό που πάμε στις προσλήψεις, με τις ανάγκες που έχουμε, δηλαδή αν πάμε με αυτό το ρυθμό χελώνα, που έχει αλλήμωνα μας πετύχει το τρίτο κύμα πανδημίας. Με του ανθρώπους που φυλάνε τα νοσοκομεία, με τους διοικητικούς. Με τα ψέματα δεν μπορεί να σταθεί. Όχι το νοσοκομείο μα όλο το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δυστυχώς εννιά μήνες δεν έγινε κάτι ουσιαστικό. δεν έγινε σχεδόν ούτε μια πρόσκληση. και δυστυχώς η η πολιτεία, αυτό που προσπαθεί είναι να κλωνοποιήσει τους γιατρούς. Συγκλωστική. Ήταν και για σας προσωπικά μια δύσκολη περίοδος αυτή που προηγήθηκε. Να σας πω τι βιώνω από το νοσηλευτικό προσωπικό. Που, που κλαίει, που δεν μπορεί να μπει, που, που του λέω ε, ξανα, πρέπει να ξαναντηθείς να μπει μέσα γιατί κινδυνεύει ο ασθενής, διότι δεν έχω πολύ προσωπικό. Τι να σε ευχαριστήσω, έχουν υπάρξει συγκλωριστικοί. Η πολιτεία εύκολα χειροκροτεί, εύκολα χειροκροτεί τον ήρωα. Αλλά όταν είναι όμως να πάρει κάποια μέτρα υπέρ των εργαζομένων αυτών, διστάζει mm. ακόμη και σήμερα συζητάμε για ανθυγινό επίδομα αν είναι δυνατόν mm -hmm. ε, επίσης συζητάμε για προκηρύξεις θέσεων είναι τιμή, μου. είναι τιμή μου Θέλω μια τετραετία για να δείτε πως θα αλλάξει η Ελλάδα Μια τετραετία θέλω Ότι ο ελληνικό λαό πεινάει. Θέλω τον Έλληνα χορτάνο. τον πριν να οι Βασιλίδε. Γι' αυτό και οι Βασιλίδε. Διάρροι... Διάρροι... Θέλω μια τετραετία για να δείτε πώ θα αλλάξει η Ελλάδα. Μια τετραετία θέλω. Όλοι το θέλουμε. Ναι. Όλοι. Εγώ θα ψήφιζα. Αυτό που λέγαμε να για μια μέρα πρωθυπουργό έγινε τετραετία τώρα. Ε, ναι, εντάξει. Μια μέρα λαός. δεν το δεν Εννοώ τέσσερα χρόνια. Ό, τα πάντα αλλάζει στην Ελλάδα. Έχει χρόνο στο Μητσοτάκι τότε, μην βιαστούμε. Δεν βιαζόμαστε. Την αλλάζει την Ελλάδα. Όχι, δεν πάει είναι άλλο. Αλλά ξέρει τι, κοιτάξτε να δεις. Και η δεκαετία του 50 είχε τη χάρη τη. Πώ δεν είχε. Ωραίε μουσικέ, ωραία ρούχα. Μου. Mm, γιατί, ναι. Οκ. Okay. Ναι, εντάξει. Ωραίε πολιτικά κτρώματα γκρεμίσαν όλα τα νεοκλασικά ο κανόνα. Oh, το, το 50 είχε ακόμα ωραία κτίρια. Τα γκρεμίζανε. Τα γκρεμίζανε. Αντιπαροχή. Και από τότε ξεκίνησε. Έχει έναν άρχου. Είχε πίσω. Ήταν η πιο όμορφη. Τη Ευρώπη η Αθήνα. Δηλαδή αυτό το κλίμα, αυτό το φω, ολόφο τη Ακρόπολη και όλα νεοκλασικά, το πολύ τρύπατα με κεραμίδια, αυτό το όχρα και τα παράθυρα, τα γκρέμισαν και κάναν τα εκτρώματα. Ε. Μα δεν βόλευε. Είμαι πέτρα τα περισσότερα. Δεν μπορεί να βάλει ένα ούπατ, κάτι να φτιάξει, κρεμάσει <laughs> ένα ράφι. Τι να ευχαριστηθεί, να βάλει μεγίψη του που θα την βάλει γύψου. Για τοούπα, την κρεμμύσανε τα νεοκλασσικά. <σχε> και την πράσινη την βάλεις τέντα. Ποτέ. Πού θα βάλει πράσινη τέντα στο νεοκλασσικό δέντρο. Κάποιοι θα κρίνει από του αμπελόκιπου και πάνω να είναι τέτοια. Αλλά κράτα το κέντρο ο να. Ομπίθουλα. Όχι ομπίθουλα. Ωραίε είναι οι πολυκατοικίε αυτέ. Αλλά όχι, δεν κρεμμίζει το προηγούμενο, κάνει στο επόμενο. Αυτό λοιπόν που περιγράφει και που έκανε βέβαια ο ηγέτη του Ο Ειθνάρχη κάνουν το ίδιο. Τηρουμένων των αναλογιών σήμερα από σε διάφορου άλλους ε, τομείς. Όχι σε κτίρια, Όπως το σε κτίρια. κτίρια. Σε νομία που είπαμε πριν και σε δομέ και σε αξίε και σε όλα. Είναι η συνέχεια του κράτους, Αυτό. όταν έχουμε μια συνέχεια. Ο, θα κάνει το εμβόλιο. Πού Θα κάνει το εμβόλιο. Στο, Στο εμβολιαστικό, εμβολιαστικό κέντρο. κέντρο. Ο, θέλω να ξέρω τους όρους. Στο, Στο εμβολιαστικό Σε ποιο κέντρο. σημείο τρύπαμε. <χει> τρύπαμε. <χει> σε ποιο <χει> σημείο του σώματο. Βγάζω σε συγκεκριμένο. Σε με... σε συγκεκριμένο είδα τον Κυριακό στον πράτσο γίνεται. Στον πράτσο γίνεται. Μπορεί. Mm. Στον πράτσο κάνουμε και σιγά Και πιπηλιά. <laughs> <laughs> Πολύ εκλόγο. Εκεί λοιπόν θα γίνει. <laughs> Τέλο πάντων, δεν ξέρω. Γιατί δεν φτάνουνε, μάνα μου, τι να το, όχι, γάλα, όχι, θα το αυτό. κάνω. Κάποιοι από εμά σε πέντε χρόνια θα φτάσουν, θα έρθει και η σειρά σου. Α, έτσι, θα, θα σειρά, το κάνω. Σε πέντε χρόνια θα έχει δοκιμαστεί και ο κόσμο, θα δούμε, πεθάνε ο κοτόπλο. Δεν πεθάνε ο κοτόπλο. Έχετε δοκιμαστεί ήδη, εκατομμύρια το, το... το έχουν κάνει. Τώρα θα το κάνω. Οπότε, ε, εσύ θα το κάνει, ο Βελόπουλο δεν θα το κάνει. Mm. Εμβολιαστήκατε εν τέλει. Αν ήμουν ο παδό του εμβολιασμού και εμβολιαζόμουν, θα ήταν άδικο γι' αυτό που το χρειάζεται. Δεν είμαι ο παδό του εμβολιασμού. Δεν είμαι ο παδός του συγκεκριμένου εμβόλιο. Τελικά δεν μου απαντήσατε αν θα εμβολιαστείτε. Όχι, σα είπα όχι. Όχι. Μα σας είπα όχι. Αν διαβάσετε τις παρενέργειες θα καταλάβετε τι λέω. Πάρτε μια μέρα, κάνετε ένα δελτίο και διαβάστε από το κουτί τις παρενέργειες. Αν τη από τους 100 Έλληνες θα κάνουν και ένα στο εμβόλιο. Έστω κι ένα. Εντάξει, δεν υπάρχει όμω φάρμακο που τόσο... να πει. Χιλιάδε παρενέργειε μέσα στα ψηλά γράμματα. Όχι, και εδώ είναι εμβόλιο. Και Ακούστε, Είναι εμβόλιο. Mm -hmm. Μπαίνει μέσα στο και δεν χρειάζεται να το Το χάπι μπορεί να το αποβάλλει. Μια mm πλήση -hmm. στο μάχου μπορεί να το αποβάλει το mm χάπι. -hmm. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, παιδιά. Το εμβόλιο μπαίνει μέσα σου. Άκουσε. Εγχείρημα. Ορ... Σωστό το Σαρδάμ. Πλήση εγκεφάλου πήγε. Για να πει μια πλήση εγκεφάλου μπορεί να, να αποβάλει και του βελόπουλου και τα πάντα. Παρενέργειε, αν διαβάσει την ασπιρίνη, δεν θα θε ποτέ να πάρει παρενέργει, θα πετάξει όλα τα κουθιά. Ψηλές και ασπυρίνη Πράσινη ναι <laughs> Όχι το αποτέλεσμα άλλο <laughs> Με τον ψηλό που τον μπελά ναι. Θέλω να πω εδώ έχει επιχείρημα Γιατί του λέει ο δημοσιογράφος Εκεί που μιλάνε ότι λέει, ο Βελόπουλος έχει πάρει ενέργειες. Και το φάρμακο έχει πάρει ενέργειες. Το φάρμακο λέει κάνεις στο στομάχου Μα κανεί παίρνοντα το που δεν κοιτάει τι παρενέργειε. Αυτή είναι η λογική του Βελόπουλου για τα φάρμακα που πουλάει. Ε, τι θα πάθει. <laughs> Τελοπόν! <laughs> Και ο πόνο περνάει. Λοιπόν, κάνε μια πλήση. Ο Παχητέρη δεν θυμάται που έκανε τι καταγγελίε. Ντουι, do it do it τουι. Do Ντουι, <laughs> Do it do it, do it, do it. Θε να ηρεμήσει τώρα να. Μάλλον, δεν, δεν, δεν μπορώ. Θα ακούσουμε από την πρωινή εκπομπή του Μέγκα τη Ναμάη. Τη Ναμάη. Ναι, θα ακούσουμε τι μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να ηρεμήσει. Όχι, όχι, δεν πάει ο νου Δεν B. Όταν oh, ήρθα εδώ σε αυτή yeah. την εκπομπή, έφερα κάποιου κρυστάλου, έφερα κάποια αματζούλα. Oh, Όλοι φέραμε από κάτι. κάτι. Εσεί έφερα την κομπούτσα. Έφερα και αυτό εδώ το pet. Γιατί το λέω pet? Γιατί είναι ένα ζωντανό. Είναι ένα ζωάκι. Είναι η κομπούτσα τη ζυμική. Είναι μια Όχι, όχι. Ακούσαμε. Και αυτό που προκύπτει από αυτό το μύκητα, αυτό το τσάι κομπούτσα, θέλω να σα πω ότι είναι το πιο hot ρόφιμα αυτή τη στιγμή στον δυτικό κόσμο. Είναι ένα ελιξίριο ζωή. Είναι ένα ζωντανό τσάι. Υπάρχει στα καφέ. Δηλαδή μετά το καπουτσί Από Ήρθε, Ήρθε, Ήρθε και στην Ελλάδα. Αμέτειρα, θέλω να σα πω ότι την κομπούτσα, τη μαμά των Μίκητα, ο οποίο αναπτύσσεται και θέλει αγάπη, θέλει να του μιλά ωραία, θέλει να του βάλει. Θέλω οδυνα. κλασική μουσική, αν μπορείτε. την ενάτη του Μπετόβεν Α, και την καθαρίζει. Ψ, ψ, ψ, με την ενάτη, καθαρίζει π. ενεργειακά το χώρο η ενάτη του Μπετόβεν και θέλω να την ακούσει η κομπούτσα μου. Λοιπόν, επειδή η κομπούτσα είναι αντιγυραντική. Μπορεί να τη βάλει και τευθείαν στο πρόσωπο σου έτσι. πάνω, έτσι. Το χτυπάμε και μετά το βάζουμε στο πρόσωπο σαν μα. Θέλω μπαλκόνι. να με ειδοποιήσουν από το κοντρόλ. Να του τη βάλω στο πρόσωπο που Δεν θα μου βάλει τι. Πάρ την κομπούτσα σου μακριά, αλήθεια είναι. Δεν θα μυσιάσει κομπούτσα στην κομπούτσα. Λοιπόν, λίμα, λίμα, λίμα. Ωραία, θα πιει. Παιδιά, τι να πιω, σε μιλά, η κοπέλα. Η κοπέλα απευθύνεται σε μένα. Θε να πιω. Ναι, θα τη βγάλω έξω. Σε ξέρω. Πρόσκε μου να σε ορμίξει. Θέλει καθαρά χέρια. Ελάτε να τη δείτε. Είναι να δεν λέει η κομπούτσα του Βαγγέλη Κατάλαβε. Κομπούτσα πάλι, κομπούτσα πάλι Το λέγεις στα γήπεδα αυτό Ναι, είχαμε τον πειρασμό να σβήσουμε το κο Στο μοντάζ Αλλά δεν Το αφήσαμε κανονικά όμως δεν χρειάστηκε Γιατί είναι ωφέλιμο, είναι ζυμωμίκητας Ζυμωμή, κοιτά, και του καλά στα επίπλα. Γενικώ, όπω άκουσε. Και στα πρόσωπα, στα κόμματα. Όλα, όλα, γιατί είναι. Αλλά εγώ δεν ήξερα ότι η ενάτη. τι μείνει. Η ενάτη του Μπετόβεν. Ε, καθαρίζει, είναι ζεν, καθαρίζει. Τι... Όχι, ενεργειακά την ατμόσφαιρα. Oh. Να βάζουμε καμιά ενάτη που και πού, όχι τώρα. Να ε, μιλάμε ό... και στην κομπούτσα, μα λέει αυτή. Ναι, λέει, διάφορα. Ελπιδεύει λόγια. Λοιπόν. Πάλι, <laughs> πάλι <laughs> κάτω. Εν όχι, γιατί Λοιπόν θα πάμε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα γιατί μέσα σε όλο αυτό το χαμό βγαίνουν και καινούργια τραγούδια. Είναι ο Θανάσης Χουλιαράς, τον ξέρουμε ήταν ερμηνευτής από τους Κολεκτίβα, Είχαμε βγάλει και ένα συντήτο αντιφασιστικό παλιά, τον ξέρουμε τον Θανάση και αλλιώς, έχουμε συνεργαστεί και στα τηλεοπτικά στα προηγούμενα. Ο δίσκος λέγεται Κακή Φωτιά ε, και κυκλοφόρησε προχτές, Στις, πώς έχουμε σήμερα στις 12 του μήνα, ναι, προχτές την τρίτη κυκλοφόρησε Είναι ένας δίσκος με μελοποιήσεις ελλήνων ποιητών Τον έχει φτιάξει μαζί με το Θοδωρή Καρέλα, οι μουσικές ε, Μέσα εκεί υπάρχουν μελοποιήσεις Ρίτσου, Καβάφη, Παλαμά, Καριωτάκη Εδώ θα ακούσουμε το... μαζί με το Μιλτο Πασχαλίδη τραγουδάει Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, ο του Ξενιτεμένου Είναι σε πίσω του Γιώργου Σεφέρη Ε, ωραία δουλειά είναι Προσέξτε λίγο και τους στίχους Πάντα είναι καλά όλα αυτά Και κυρίως έχει μια σημασία ότι μέσα σε αυτή την εποχή Άνθρωποι του πολιτισμού Που χτυπιούνται αλίπιτα από παντού Με τη Λίνα Μενδώνη και με αυτή την κυβέρνηση Ως, Και με όλα αυτά που έχουν γίνει Συγγνώμη είμαι σημαίνος γεμάτος γεμάτο μάχη Εντάξει οκ Άνθρωποι λοιπόν του πολιτισμού Πασχίζουν να βρουν τον δρόμο Παλαιέ μου φίλε, Είτε μένως Με εικόνες που έχεις αναθρέψει Κάτω από ξένους ουρανούς Μακριά απ' τον τόπο το δικό σου Γυρεύω το παλιό μου σπίτι Με τα ψηλά τα παραθυριά Πώς θες να πω αυτή τη στάνη Οι μου έρχονται στου ώμους Κι όσο μακριά και να κοιτάξω Βλέπω γονάτι στους ανθρώπους Λες κάνουνε την προσευχή τους Παλιέ μου φίλε Δεν μ' ακούς, Σιγά θα συνηθίσει. το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις κι αυτή την πόρτα θα χτυπήσουν σε λίγο οι φίλοι κι οι δικοί σου γλυκά να σε καλώσωρίσουν Κάτι είναι από μακρύ η φωνή σου σήκωσε λίγο το κεφάλι να καταλάβω τι μου πες όσο μιλάς τ' σου όλο ένα πάει και λίγο στεύει λες και βυθίζεσαι στο χώμα Παλιέ oh yeah. Σου. Σιγά σιγά θα συνηθίσει. Η νοσταλλογία σου έχει πλάσει. Μια χωρανή μπάρκτη με νόμους έξω τη και από του ανθρώπου. Τσιμουδιά Βουλιάξε κι ο Στερνός μου φίλος Παράξενο Πως χαμηλώνουν Όλα τριγύρω Κάθε τόσο Εδώ διαβαίνουν Και θερίζουν Χιλιάδες αρματα, Ρε πανηφορά. Ρε πανηφορά. Θέλω μια τετραετία για να δείτε πως θα αλλάξει η Ελλάδα Μια τετραετία θέλω Αλλά ξέρετε τι με περισσότερο. ο ελληνικό λαό πεινάει. Θέλω τον Έλληνα χορτάτο. Αναφέρατε πριν αυτέ τι. Γι' αυτό και οι Θέλω μια τετραετία. Για να δείτε πώ θα αλλάξει η Ελλάδα. Μια τετραετία θέλω. Μεστά ενδιάμεσα λέει ο Βελοπλό Μενοχλή με που πεινάει ο ελληνικό λαό. Και θέλω τον Έλληνα χορτάτο. Mm -hmm. Θα ξεκινήσει, θα έχει το στιφαδοπών, παστητσιοπών, σπαρακοποιτοπών, γαστροϊσοφαγικών. Αυτό είναι α, για μετά, τα φάσει αυτά. Εγώ μιλάω τα φαγητά, θα δίνει σε χάπια. Γιατί τον θέλει τον Έλληνα χορτάτο αυτή την τετραέτεια. Ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι που επειδή ρωτάτε κάποιοι, το είπαμε βέβαια στην αρχή, ε, είναι του Θοδωρή Καρέλα. Είναι συνθέτη τραγουδοποιό. Θανάη Χουλιαρά τραγουδάει μαζί με τον Μίλτο Πασχαλίδη από το δίσκο Κακή Φωτιά. Και έχει μέσα μελοποιημένα ποίηματα. Ρίτσου, Καβάφη, Παλαμά, σε Σεφέρισταν το συγκεκριμένο που ακούσαμε. Γυρισμό του, ξένητεμένου. Δεν έχει μια περιέργεια όμω να πει πώ θα ήταν ο Βελόπουλο. Ε, να το δούμε, μια περιέργεια. Καμία. Είχαμε τόση περιέργεια για άλλου και άλλου άχρηστου. <laughs> δεν είναι άχρηστο ο Βελόπουλο. Oh, δεν είπα για το Βελόπουλο. Oh, oh, Είχαμε oh, oh. περιέργεια oh, για άλλου Είναι yeah. ο Βελόπουλο. Ο Βελόπουλο ίσα ίσα είναι το πολύ. Σωστό είναι για τους, για ah, αυτό είναι για άλλου που ήταν άχρηστοι. Α, εκ καμιά φορά. Στο, γίνονται αυτά σε ζωντανά. Okay, <laughs> Επανόρθωσε. Νιώθω ναι. ότι θεωρεί <laughs> χρήσιμο το Βελόπουλο με αυτό. Θα το πω κιόλα. Θεωρώ ότι είναι πολύ χρήσιμο ο Βελόπουλο. Ειδικά για τη συνέχεια του συστήματο και όλη αυτή τη απειλή. Πάρα πολύ χρήσιμος. Πάλι μου το γύρισε αλλά τέλος πάντων. Γι' αυτό μόνο είναι χρήσιμος. Όχι. <laughs> <laughs> <laughs> και τα φάρμακα. <laughs> Όχι, μόνο γι' αυτό. <laughs> Εντάξει, καμία αντίρρηση. Τα τη βραδιά που έκλεψε ο Κικίλιας. Είχαμε και. Το βασιλάξο εκεί, η Καήλα. Την Τενήσι σε άλλο κανάλι. Έλεγε την η Τενήσι. Όχι. Οκ, okay, να κλάπτο το καταλαβαίνει. Δεν έκλεγε Δεν όχι. Καταλαβαίνεις, <laughs> Δεν αλλάζεις, <σαν> η Το καταλαβαίνει, είναι στάνταρ. Δεν αλλάζει σαν τη Γιάννα. Στα ενοχωριά τη χέρια. Γελάει η Γιάννα, Α, μα η Γιάννα είδα προχθέ <laughs> με τον παπά. <laughs> την είδα με τη μάσκα εκεί με τον παπά. Ποιον παπά. Ποιο, ποιο, τον Ιερώνημο. Τον Ιερώνημο. Να έχει κάνει τόση δουλειά πάνω σου και να στο κρύβει μάσκα, να έχει δώσει εκατομμύρια εκατομμύρια. Να έχει πετύχει το απόλυτο ακίνητο ανέκφραστο Michael, ε, και να στο κρύβει η μάσκα η φθηνή. σω η μάσκα να ήταν μια κάποια λύση. Όπω λέει και ο ποιητή. Ίσως, <laughs> ίσως Και τα Όπου... και φθηνιά δεν είδα καμιά τώρα. Λουί. Η Μάσκα. μάσκα ναι, Τι δεν κατάλαβα. Η μάσκα είναι κόσμιμα πια. Δεν χρειάζεται. Κάτσε να πω το μήνυμα που μας στέλνει ο συνεργάτης μας ο οποίο έπρεπε να μας το έχει στείλει στη Τιόρκη. και δέκα και το στέλνει παραδέκα. Καλά, μας ακούτε στο ελληνοφρενιανέ. Ξέρεις ποιά στο Για τα επόμενα 6 λεπτά. <laughs> Μα ακούτε όσοι θέλετε Είναι. να προλαβαίνετε. <laughs> Όσο μιλάω εγώ, εσύ στο 6 λεπτά ολόκληρη που θα διαφημίζουμε. Αυτό. <laughs> <laughs> Άρα δεν θα κάτι. Ε, έτσι έχουμε ρυθμού τέτοιου εμεί. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το ίδιο. Είχε... <laughs> Παραδείγματο. <Παλαρά. laughs> δεν βαριέσαι και. Όχι. Και αύριο μέρα είναι. Ναι, σωστό. Γιατί και χτε μα ακούγονται, 21 χρόνια χρόνο μα σιγά Αλλά δεν είναι μόνο το live, γιατί μα ακούτε και μετά. Αφού Μπράβο, τελειώσει η εικόνα. Ναι, ναι με αυτό όλα, Τα έχει βάλει όλα. On demand, πώ On demand λέμε. εκεί. Στο YouTube επίση, στο iCloud στο και στα. Ελ, το ελληνοφρένιο official στο, στο, στο YouTube. Κάντε και subscribe από κάτω. Μπράβο. Κάντε και chat. να Στο Facebook επίση. Και στα podcast. Μα βρίσκεται. Ο, τι ναι. έγινε. Ήρθε και εμένα το μήνυμα. <laughs> το ίδιο. Ιδιό... Ωραία, θα το πω και εγώ. Όχι, μην το πω. Να μην το, <laughs> <laughs> το πει και εσύ, δεν χρειάζεται. <laughs> Λέγαμε λοιπόν για την ταινία, αφού κάναμε και το χρέο εδώ στην υπηρεσία. Η μη μη είπε πάρα πολλά εκεί. Θα ακούσουμε κάτι έτσι για τι ερμηνευτικέ ικανότητε. Α, τι θα παίξει το δωράκι. Δω, να... Όχι. Α. Την πομπουλίνα ούτε. Λασκαρίνα. Ποιο ήταν ο μεγαλύτερο έρωτα τη ζωή. Α, oh, καλά, κατά άλλα, τίποτα δεν ξέρει. ναι. Πολύ πονηρό. Είχα πει εγώ ότι. Όποιο δεν χαμογελάει πολύ, <laughs> από μέσα του χαμογελάει περισσότερο. Συγγνώμη, τι σα ρωτάω. Σα ρωτάω, η ερώτηση είναι πολιτική καταρχά. Διότι οι σχέση σα ήταν και με πολιτικού. Εγώ είμαι κωμικό όμω, πρέπει να ξέρετε. Το έχω το κωμικό μου έρχεται από μέσα μου. Δεν κοιτάζει που παίζει την Δεν το κοιτάμε. <laughs> <laughs> το κωμικό διακρίνουμε κι εμεί. Δεν κοιτάμε που πες την ηρωίδα. Δεν είσαι αγνώμων και είστε και συνάδελφοι Αγνώμων γιατί Γιατί πασχίζει και γεμίζει θέατρα Εσύ τι γεμίζεις Μουσικές σκηνές <laughs> <laughs> Άκου, Συγκρίνεται με την ταινίση Μπήκε στην ε, Εμείς δεν φέρουμε αγάπη μου Πούλμαν από την επαρχία Πάμε ήδη στην επαρχία <laughs> Ωστόσο βέβαια ναι, Ωστόσο οφείλω να αναγνωρίσω ότι σαν, σαν σκηνοθέτης και σαν μάλλον για διασκευέ, διασκευές που κάνει είναι καλύτερη από ηθοποιός ναι. δεν ξέρω πόσο καλό κακό είναι αυτό αλλά κάνει ωραίες είναι, Αυτό είναι μια ωραία μεγάλη συζήτηση Πώ κρίνεται ένας δημιουργός κιμενογράφος, ηθοποιός tá, με τάξη, το αν εκελικός. γεμίζει θέατρα τα γεμίζει ταινίς, δεν το συζητάμε Ε, ή με, με άλλους δηλαδή με εμπορικά κριτήρια με μη εμπορικά με Ποιοτικά. υποκριτικά κριτήρια ναι. τι θα πει ποιότητα και που αρχίζει η ποιότητα είναι πάντα εχθρό της ποσότητας δηλαδή είναι μια ωραία συζήτηση που δεν θα την κάνουμε ποτέ σε αυτό τον τόπο γιατί γίνεται πάντα με συνθήματα και με άλλους όρους και με κάποια πίεση πάντα αυτές οι δουλειέ. το ίδιο σχίδευε για την τηλεόραση ναι, γίνεται με πίεση Αυτό λοιπόν κρατάμε αυτό το κωμικό... Το πιάσατε να νομίζω για την τηλεόραση, έτσι. Που λέει <coughs> εδώ, <laughs> λοιπόν, μήνυμα από την αρέτη τακτική ακροάτρια και λέει χα χα χα παιδιά ευχαριστώ, σας Άχα αγαπώ. Αχα εκεί, χα χα, χα παιδιά. <laughs> <laughs> Όχι, έχει ένα ευχαριστώ με πολλά ωμέγα, έχει ένα σα αγαπώ με πολλά ωμέγα. Γιατί αγαπώ τι έπαθες. Και λέει έκανε, μετά, εμβόλιο, έκανε εμβόλιο ναι. και λέει ρε τόση αγάπη σας στέλνουμε ένα για πείτε μας διαβάζετε σας διαβάζουμε όλα τα μηνύματα τα διαβάζουμε αυτά που στέλνετε δηλαδή εδώ μπροστά στο παραπολιτικά τελεία πώς τη λένε αρετή αρετή για <laughs> ορίστε ξινός πάντα Δεν καθόλου και... ξινός είσαι μήνυμα ένα για είμαι μήνυμα ταιριάζω Είναι τη Ό,τι στέλνετε στο radio, παπάκυπαραπολιτικά.gr που είναι εδώ μπροστά σε οθόνε, το διαβάζουμε. Τα άλλα που είναι στα facebook, στα youtube, τα διαβάζουμε μετά, μετά κάποια στιγμή. Ναι, το let, ο γενικός. Που θα βρούμε χρόνο κτλ. Οπότε, τι είπαμε και τη αρετή. Περιμένουμε να ανοίξουν τα καταστήματα, όλοι το περιμένουμε αυτό. Να, να ξεχυθούμε να ψωνίσουμε με ραντεβού. Μα έχουν κάτι περισσευάμενα λεφτά που περιμένουν σπίτι, ναι. Σε, Κοιτάνε, μαραζώνει, έχουν αραχνιάσει. Θε να και δεν, πάρεις... δεν έχει. Συγγνώμη τώρα, θα πηγαίνει με ραντεβού. Mm -hmm. Θε να πάρει ένα τζιν. Ναι. Ξεκινάω από κάτι απλό που φοράμε όλοι τζιν. Γυναίκε, άντρε, παιδιά, ηλικιωμένοι. Άλλοι το πίνουμε. Ναι, οκ. Okay, εγώ εννοώ αυτό που φοράμε. Α, η μεγαλύτερη ανάγκη σε αυτό που πίνουμε. Νομίζω αυτό που φοράμε. Τέλο πάντων. Με την καραντίνα σε αυτό που πίνουμε. Οκ. <laughs> okay. Όταν παίρνει τζιν, ξέρει εσύ από πριν τι θε. μου, βλέπει 10 τζιν. Μίνιμουμ 10. 10: φοράς και διαλέγεις 501, Εδώ... έχει 504, και... δεν έχει Έχει πολλά. 15 μάρκε. Δεν Πώ θα κλείσω ραντεβού, Πού θα κλείσω ραντεβού, Για να Τσά. πάρω τζιν. <laughs> <laughs> πού, <θα> κλείσω... <laughs> <laughs> πού θα κλείσω ραντεβού, πώς θα... Πόση ώρα θέλω, Δεν ξέρω πόση ώρα θέλω. Θα μπορεί ένα μεγάλο φάσμα χρονικό. Βάλε, και θα είμαι ένα μόνο. Μια μισή ώρα για κοινό. Για να πάρω ένα, αν το πάρω και θα να παίξω κι άλλα ραντεβού σε κρεμόδια. Όχι, oh, να έρθει την ώρα το ραντεβού. Θα έρθει την ώρα, θα πάω στην ώρα μου. Αλλά πώ θα γίνει όλο αυτό. Έτσι, πώ το περιγράψαμε. Γιατί με το click away το δοκίμανει στον δρόμο και φεύγει. Τώρα μπαίνει μέσα και δοκιμάζει. Τώρα μπαίνει μέσα. Ναι. Και τι να δοκιμάζει. Και πού ακουμπά. Τι εννοεί. Δεν συγχένεσαι. Όχι. Θα ανοίξει την κουρτίνα, έχει πιάσει άλλο την κουρτίνα. Εντάξει, απολυμένουνε. Τι τη στο μετρό, το πιάσιμο το δικό μου. Στο μετρό τι πιάνεις Πιάνω στο μετρό που κάνω σερφινγκ με στο βαγόνι. Πού στηρίζεσαι στο μετρό. Πού, φαινά <laughs> Κάνω σερφινγκ στο βαγόνι σου λέω. Μάλιστα. Με το που ξεκινάει αρχίζει χαβάει Χαβάη 5-0. Τα τα τα τάτα. Αρκιά που με βγάλει. Κεραμικό. <laughs> Κεραμικό. <laughs> λοιπόν, αυτά θα δούμε από Δευτέρα αν ανοίξουν από Δευτέρα. Οι πληροφορίε λένε ότι θα ανοίξουν. Θα το δούμε, θα δούμε τα. Στο μετρό έχω στα σταματήσει. Παλιά στηριζόμουν με την πλάτη. Τώρα ναι. και με την πλάτη. Σχένομαι. Λέω τώρα το πουφάνη θα το βάλουμε τα σπίτι, θα κουμπίσει κάπου. Ναι, οπότε... Ούτε με την πλάτη ακουμπά. Τίποτε. Τίποτα. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλο. Θα κλείσουμε με τον ωραίο στην Τάντο. Τον έχουμε μάθει εμεί εδώ από αυτή την εκπομπή, από το τραγούδι εκεί που λέει τον κόκκινο στρατό. Ετού ήταν ένα καινούριο που βγήκε στην Ανάη, λέγεται. Είναι ένα παράγγελμα που το λέμε από το κλασικό το τραγούδι. Συνιστά για αύρουμ μπράβο. Οπότε είναι ωραίο στίχη και εδώ με αυτό αποχαιρετούμε σε λίγο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε Είμαστε διάσημη οικογένεια Κι η είναι η μεγάλη μου αδερφή Σκοτωμένη μου αδερφή Κι η αγάπη μου η κρυφή, η αληθινή. Εμένα με βαφτίσαν στον ασβέστη Κι έτσι απ' έξω κάνει κρύο Και στο μυαλό μου ζέστη πια μάνα πάει και βγάζει το παιδί ωραίστη Τα μάνα Θυμάμαι το πικάμπ από το σαλόνι Το φοδωράκι να παλεύει και να υδρώνει Καπό τ' ακούγανε το άξιο st τώρα είναι όλοι καθιστεί, νεκριά, αλλά χαμογελαστεί. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι δεκατρεις, ρε είμαστε μόνοι μας, δεν έμεινε κανεί Και εσύ μα δεν παίζει να ακουστείς, ό,τι κι αν πει. Δρώματα 15 χρόνια και τον Απάθυρο Παλού του τα σύρμα πιάνουν σήματα, εξυγνώρια στα όλα τα χρήσιμα του συναρχία Ταραπουν τρίχα και έχουν τι τσέπε του ηχείαφόρι τα ζηλεύα φόρητα τόσα συχόρητα. Πολύ τρέπομε δεν σταμάτα όμω να ονειρεύουν. Να μου στα πάρκα του τζάκα τους τάστα του. Συμφωνώ την πύρα τους του Νατό στη γύρα του Κόλο καρφόρο με κοιτάζω μιλάχα, πάντα αποτύχουν από το φλέμα τους και αν δεν θα δυναμί να με αφήνουν ένα κότα γέλια του και τα βαρέλια του να φιλόγιο το αίμα του να πια αυτό το αίμα του να πια αυτό το αίμα του Τραω δεκάδες άσπρες τρίχες στο κεφάλι Αλλά και πάλι εγώ δεν έγινα σοβός Εδώ δεν ξέρω να σου πω αν είμαι αυτός Παλάζι αλλάζουν όλοι οι άλλοι Και από συνήθεια είμαι ακόμα ζωντανό. Είχα ένα πόφο και έλεγα κάπου θα πάει Μα είμαι είναι μέσα μου καιρό Μεγάλωσε και πια να βγει έξω δεν χωράει Όλη η Ελλάδα τραγουδάει Συνανάη για μου, συνανάει νάη, Η ώρα δεν περνάει. Τι άλλες 19 γλυσιωθήκημα της γενιάς. Με πιο ανάπηρη γενιά ποτέ δεν σπάει τα σκινιά. Σβήσε το φω να κοιμηθεί και πει αργά. Σ' αγαπώ, μαμά. Σ' αγαπώ, μπαμπά. Δεν έχει καθόλου πλάκα. κάποιοι πασίγνωστοι να τα βγάλουν και αλλού απλά κάνουν τράκα. Κι εγώ δεν είμαι πως δεν ήξερα ή δεν είδα τη φάκα. Μπαίνει από μέσα για δεν έχω άλλου να πάω ρε βλάκα. Εσύ του μου λεγες στο πλάι σου να μείνω. Μέσα σου ελπίζοντας κρυφά πως κάποιος άλλο θα γίνω. Συγγνώμη, εγώ από την αρχή σου το είπα πω δεν αλλάζω. Και από το ίδιο θολωμένο τζάμι τον κόσμο κοιτάζω. Δεν με διαφέρει τι είχα και δεν με νοιάζει τι θα έχω. Σου τραγουδάω γιατί είναι ο μόνο τρόπο να υπάρχω. Πάντα είχα σχέδια μεγάλα, μα τα ξεχνάω, δεν τα γράφω. Και ψάχνω ακόμα να βρω. Χρυσάω κάτω από το βράχο. Είναι ένα τρένο που δεν το προλαβαίνω, δεν το ελέγχω. Σταματάω να τρέχω Δοκιμασία ο χρόνος Πρέπει να μάθω να τέχω Ήτε Είτε να... να έχω αυτό που θέλω Είτε <σταματάω> να θέλω αυτό που έχω <σταματά> Ναι <σταματά> Ωστότε εγώ θα κρατώ